Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή 6 και στο μικρόφωνο του σταθμού ο Μιχάλη, ο Μάικ Μπουκλάβερ, που θα σα κρατήσω παρέα αυτό το βροχερό τουλάχιστον εδώ από πέρα απόγευμα Κυριακή. Για το επόμενο δύο ώρο θα είμαστε μαζί και όπω παρακολουθείτε τη σελίδα μου τις σημερινές εκπομπής στο Facebook. Οι ε, εκπομπή όπως και άλλες σημερινές των εκπομπών του Music Heaven, έχουν τις σημερινές στο Facebook και λοιπόν θα είδατε ότι είναι μια αποχαιρετιστήρια εκπομπή. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον σας ε, ε, στενοχωρεί όχι, αλλά η σημερινή εκπομπή... Ε, θα αφιερωθεί σε αυτό, δεν ήθελα να μην κάνω ε, καθόλου κουμπή, ήθελα να αποχαιρετήσω και έτσι τη σημερινή μα εκπομπή θα πούμε, ε, όπως πάντα τα, τα νέα μας, ε, θα θυμηθούμε ίσως διάφορα πράγματα, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε, ε, να το συζητήσουμε είσαστε προσδεκτοί ε, όμως μην είμαστε τα δυσάρεστα, δεν είναι όλα ε, άσχημα ε, θα πούμε παρακάτω για αυτά να δούμε και το θετικό βέβαια, της ημέρας, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου. του Αγίου Βαλεντίνου όπως φαντάζομαι ε, όλοι ξέρετε γιορτάζεται και γιορτάζεται το έχετε ε, καταλάβει όλα τα μέσα κοινικής δεκτύουσες, δεν μπορεί, όλο κακάι θα παρακολουθείτε, το έχετε καταλάβει ότι σήμερα ε, κάθε γιορτάζουμε, γιορτάζουμε τον νερό, τον πεις, κάθε μέρα δεν πρέπει να τον γιορτάζουμε. Ναι, καλό να τον ε, γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά, να, έλα που ε, η... Η η ρουτίνα, όπως λέμε πολλές φορές, ε, δεν μας αφήνουν να το, να το δείξουμε. Πρέπει να το δείξουμε με ξεχωριστό τρόπο. Είναι πολλά μικρά αυτά τα οποία ε, μας κάνουν να δείχνουμε τώρα Καλό είναι να, έτσι, σαν να σκόπησει. στο κάτω-κάτω να δούμε τι κάναμε, πόσο ρωτευθήκαμε ε, αυτή τη χρονιά και νομίζω ότι ε, δεν πρέπει να είμαστε και μίζεροι γιατί α, είναι και πολύ που ε, το παίρνουν λίγο αρνητικά να το πω έτσι, δεν θέλουν να γιορτάσουν, κατηγορούν την εμπορευματοποίηση των εγκροτών κλπ και, και, και οι άλλες εγκροτές ονολογίων δεν είναι εμπορευματοποιημένες, ας πούμε, έτσι. Λες και τα ζαχοκλαστία θα δουλεύουν ας πούμε, και λόγω στην τύχη τώρα και του Αγίου Δημητρίου, έτσι, δεν είναι εμπορευματοποιημένα. Γι' αυτό, ας μην είμαστε μίζεροι, ας είμαστε πάντοτε ερωτευμένοι, να το πω έτσι, ερωτευμένοι με τη ζωή πρώτα απ' όλα, με, τους, ε, με τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους. Οι οποίοι ε, λένε κάτι παραπάνω στα συναισθήματά μας Και ας απολαύσουμε αυτή τη μέρα, αυτή τη γιορτή, στο ίδιο κλίμα και οι σημερινέ μα ε, επιλογέ. Ε, σήμερα πάντοτε σε κλασική μουσική έτσι δεν θα μπορούσε το αποχαιρετιστήριο εξ να έχει διαφορετικό μουσικό τόνο. Έτσι λοιπόν επέλεξα σήμερα τα θεωρούμενα ε, ως πιο ερωτικά, πιο ρομαντικά μάλλον, ε, κλασικά κομμάτια. Φυσικά και εσείς έχετε κάποιο μενό Κλασικό κατά κομμάτι για την ημέρα. Ευχαρίστως να μας το πείτε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταπεινή μας συλλογή να σας ικανοποιήσουμε. Να καλύσουμε περισσότερο πέρα και τους ακουρατές μας που έχουν συνδεθεί και μα ακούνε. Να καλύσουμε περισσότερο την Έλενα, την Ευελίνα, τον Νίκο, τον Λουκά, που και συμπεραγωγός στο Music Heaven και φυσικά τη Jenny, τη Ρέα και της Σπυριού που μας ακούνε και αυτές. Πάμε για το πρώτο μας κομμάτι. Salim μου, ε, χαιρετισμό στον έρωτα, που 12, από τον Edward Elgar, τον Βρετανό συνθέτη. Και έτσι τα ξεκινάμε τα σημερινά μας κομμάτια, τα οποία είπαμε είναι ρομαντικής διάθεσης αφιερωμένα στον, στον έρωτα, στον έρωτα που πρέπει να μας διέπει. Και βλέπω εδώ πέρα στο chat, έχουν ξεκινήσει... Ε, οι, οι απορίες σιγά σιγά παιδιά θα τα, θα, τα πούμε, θα τα πούμε όλα. Ε, είπαμε ε, από χαιρετιστήριο, θα το εξηγήσουμε. Ε, είναι ε, και ένα το πω, πριν. Ε, πέρα από δύο χρόνια δεν είναι μεγάλη παρουσία της εκπομπής του στην πρίστα Πράγματα, στα ρεφαγικά πράγματα του Music Heaven είναι γεγονό, ε, αλλά πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το διάστημα μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια του για μένα ήταν ε, ε, πολύ γεμάτα και ε, δημιουργικά θα μου επιτρέψετε Τώρα βέβαια δεν μπορώ να ξέρω πόσο καλό ή κακό έτσι, πάντα περνάω φίλμ Και στην δυσθενότητα έκανε η παρουσία μιας τέτοιας εκπομπής στο σταθμό Η οποία ήταν ε, κακά τα ψέματα, το γνωρίζω πολύ καλά Διαφορετική από οτιδήποτε άλλο είχε ε, ο συγκεκριμένος σταθμός Και ε, να πω ότι και ελάχιστοι σταθμοί διαδικτυακοί έχουν ε, τέτοια εκπομπή και της Συνδυασμός Θανατηφόρος, μια κοιμπομπή λόγου κατά βάση για το βιβλίο, που δεν είναι και το πιο δημοφιλές πράγμα αυτή η χώρα μας, και με μουσική επένδυση ως επιτωπής των κλασ... κλασική μουσική, άλλη δημοφιλής επιλογή αυτή, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, όμως εδώ στο Music Heaven ε, βρήκα φιλόξενο είναι το λιγότερο που μπορώ να πω ε, σπίτι για αυτή την εκπομπή και στην ουσία παρακινήθηκα για να την κάνω αυτή την εκπομπή από, από διάφορους πράγματος. Το πρώτο ήταν αυτό το ζωντανό ε, παραίστικο κλίμα που διαπίστωσε ως πρώτα απ' όλα τι υπήρχε και στο... υπάρχει ακόμα στο Music Heaven και πρέπει μόνο να ξεκινήσω έτσι, με τις ευχαριστίες πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συνέλεθες του το Music Heaven και το και τα παιδιά τα οποία με παρακίνησαν ε, και τρέμουν πω ξεχάσω κανέναν. την να ξεκινήσω, ξεκινήσω από τον ε, Χόρχε και τον Δέο που έκαναν ε, ε, αποδεκτή την ιδέα αυτή τη εκπομπή. Τη αμέριομικρόν που με θάρρενε. Την Αλκιόνι που βοήθησε. Για, για το στήσιμο, για τις δοκιμές και για ό,τι άλλο χρειάστηκε, τη σύλλη που, που ε, ήταν ε, από κοντά στις αρχές της εκπομπής. Τι να πω, ε, υπέροχες στιγμές περάσαμε ε, εδώ πέρα και όπως είπα και σαν ακροατής αλλά και σαν παραγωγός. Είναι μια ιδιαίτερη η εκπομπή αυτή όπως α, είπα και ακριβώς αυτές τις εκπομπήσεις που με α, αναγκάζουν να τη σταματήσω. Ε, δεν οφείλεται να ξεκαταρίσω ότι δεν οφείλεται σε κάτι ε, όπως ακούω ή βλέπω να διαβάζω που, συγγνώμη, διαβάζω σε διάφορα διδικτυακά sites, για διαφωνείς, για οτιδήποτε, για ε, μεταγραφές κλπ. Δεν πρόκειται, έχει τέτοιο πράγμα, να ξεκαθαρίσω ότι οι σχέσεις οι εξ αποστάσεις, έτσι, ε, σχέσεις που έχω με όλα τα παιδιά του σταθμού το είναι εξαιρετικές και σαφώς δεν είπα κανένα από πλευρά του, από το Music Heaven, είτε το ε, επίσημο συστατικό Music Heaven, είτε από την παρέα εδώ του ραδιοφωνού που με ε, κάνει να ε, διακόπτω, να σταματάω την, ε, την εκπομπή. Ε, είναι εγγενεί ε, οι λόγοι του παραγωγού και της εκπομπή οι οποίοι. Ε, ε, με με οδούν σε αυτή την απόφαση, αλλά εντάξει, θα σου τα πω, σήμερα <συγνώ> ναι, δεν ξέρετε, δεν μου αρέσει να, ε, να φύγω με ένα ξαρουγιά σας. <συγνώ> Τώρα ε, πιστεύω και επειδή πάντα τα αναβάζω και τις οικογραφήσεις, ας μείνει και σαν, ε, πώς να το πω έτσι, ε, θα παρακαταθεί για κάποιον που μπορεί να ενδιαφέρει για κάτι αντίστοιχο, αυτό ε, ας ξέρουμε και εμεί και εγώ μου μπορεί να ακούσουμε μετά από καιρό και να δω τι είναι αυτά που σήμερα δοθούν ε, να σταματήσω την εκπομπή και εγώ βέβαια είμαι ε, αισιόδοξος όπως και τα παιδιά από το σταθμό ε, και αυτά υπάρχει αισιόδοξη, δεν το ότι διακόπτω δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστούμε κιόλας, Έτσι, μπορεί οι συνθήκε ε, αυτά που θα πούμε στη συνέχεια να αλλάξουν και το εξελίξει να είναι πάλι με μια ζωντανή ε, ραδιοφωνική κουμπίδα στο, στο music heaven. Και ναι, να πω ότι. Θυμίσου μάλλον ότι μπορείτε να επικοινωνείτε Όχι ε, μόνο με το εξλήπηση έθιε και με τις άλλες εκπομπές του σταθμού ε, Δεν αλλάζουν τρόποι επικοινωνίας παρόλο που ε, θα αλλάξει η εκπομπή ε, Είτε από τη σελίδα της εκπομπής στο, στο facebook ε, και φυσικά το Music Heaven και αυτό τη δική του σελίδα στο facebook έτσι μπορείτε να τη βρείτε μέσω της σηλίδας εκπομπής και να ε, γράψετε και, και πέρατες απόψε σας είτε μέσα από τα άλλα κοινωνικά μέσα δικτύωση που πιθανώς α, με βρίσκεται αλλά και υπάρχει και πάντοτε το φιλικό και γεμάτο με πλούσιο υλικό για τη μουσική το site του Music Heaven το οποίο, στο οποίο μάλλον η εγγραφή είναι γρήγορη, εύκολη και δωρεάν και μπορείτε έτσι να έχετε πρόσφαση και στο chat της εκπομπής και να έχετε μια κατά το δυνατόν ζωντανή συνομιλία με τον εκάστοτε παραγωγό Και τέλος από εκεί που ακούτε, από το παράθυρο του browser, του προγράμματος περιήγησης επιτωληνικότερων, να μας στέλνετε μέσω του ειδικού πεδίου ένα ε, μήνυμα ε, το οποίο το βλέπει ο κάθε παραγωγό στο στοντιο. Βάση ε, περιπτώσει ε, λοιπόν, αν ε, άρεσε δεν έχει σημασία ε, ότι και να σκεφτείστε για το εξλίμπρις πείτε στην την απόψή σας ή έστω το αποχειρεντεστήριο αν θέλετε ε, μήνυμά σα και ε, εδώ πέρα να... Έτσι, να το διαβάσουμε, να το σχολιάσουμε παρέα για μια ε, τελευταία φορά, μια τελευταία φορά ζωντανά. Ε, να το πω έτσι. Πάμε όμω να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μα και να επανέλθουμε. <συγλώδη> Ακούσαμε το, με τη φωνή του Λουτιάνο Παβρότη την Άρια Σελέστα Άιντα, ουράνια Άιντα από την ομώνυμη όπερα Τζουζεπε «Τιου, Βέρτι. Και είπαμε οι μουσικές επιλογές α, στον έρωτα, στον έρωτα για τους ανθρώπους, στον έρωτα για τη ζωή, στον έρωτα για τον αγαπημένο μας, την αγαπημένη μας, έτσι, η οποία ευτυχώς εμένα με ακούει η αγαπημένη μου, έτσι, και... Εντάξει, <σωποίησε> <συλίως> <χω> <χω> ε, και εδώ πέρα έχει η ανάπηση η συζήτηση, σιγά σιγά παιδιά θα το εξηγήσουμε όλο, αλλά και δεχάστε τι να πω, ε, με σκλαβουν πραγματικά οι αγάπη με τι άλλο που ε, μου δείχνουν εδώ τα παιδιά στο chat και ναι, μακάρι να ήτανε... Όλα τόσο απλά μόνο έτσι να μπορούσε να βγει μια, μια εκπομπή, είπαμε είναι διάφοροι λόγοι, είναι και γεννή στις Το κοινό, η ακροματικότητα είναι ένας από τους λόγους, αλλά όχι ο καθοριστικός έτσι. Ε, ναι, πισκά όλοι όσοι κάνουμε μια εκπομπή, η εκπομπή όχι εκπομπή, ε, όσοι γράφουμε όσοι παράγουμε λόγο είτε έργο γενικότερα είτε όσοι έχουν ένα blog, όσοι έχουν μια ραδιοφωνική εκπομπή, μια τηλεοπτική εκπομπή έτσι ε, οτιδήποτε, όσοι γράφουν κάτι δημιουργεί γενικά ε, σαφώς και είναι ευχάριστο να έχεις κοινό και να ε, αλληλεπιδράσει με το κοινό πολλό το στο music heaven που το σύνθημα του σταθμού είναι ζωντανό παρελίστικο ε, ραδιόφωνο και εκεί πέρα ναι, είναι ένα θέμα η ύπαρξη της παρέας που σε παρακινεί να ε, και σε ενθαρρύνει, σου δίνει έμπνευση σου δίνει ιδέες και φυσικά ε, σου κρατάει και συντροφιά <laughs> κατά τη διάρκεια της εγχτήρισης όπως κάνουν ε, ε, τώρα ε, τι να κάνουμε ε, το θέμα είναι ότι. Ναι, yes, <IF> ευχαριστώ. Ναι, <laughs> όντω <ña> αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι η πραγματικότητα είναι ένα, ένα θέμα το οποίο είναι το λιγότερο. <Wiki> να το πω έτσι. Γιατί είμαι, είμαι οπαδός Θεωρούμε πολύ και. Δεν είμαι τόσο ε, απόλυτος ούτε κατασταλαγμένος. Πρέπει να δεις άκουσες ότι ε, ε, βγαίνεις προς τα έξω, εκφράζεσαι, όσο έχεις κάτι να πεις. Και το Εν έχεις να πεις κάτι πρέπει να το λες πρέπει να δωράσεις σχέτος του πως είναι έτοιμοι μπορούν ή θέλουν να το, να το ακούσουν. Ε, η άποψη ναι, είναι ενωστή, ε, αλλά είναι και λίγο εγωιστική βέβαια, γι' αυτό δεν την στερνίζουμε και απόλυτα, ε, γιατί ε, δεν είμαι με τη φωνή τους ή με την άποψή τους, να το πω έτσι. Ε, πιστεύω στην αλληλεπίδραση της, ε, της δημιουργίας, ε, ε, δεν θα έγραφα ποτέ κάτι ή δεν θα έλεγα ποτέ κάτι μόνο για μένα, έτσι. θα το κάνω γιατί θέλω το μοιραστώ με κάποιους ε, ανθρώπους και ναι ε, ε, ε, και αυτό προϋποθέτει βέβαια ε, ε, και το κατάλληλο μέσο να το πω έτσι αυτή είναι η, η διαφορά εδώ πέρα γι' αυτό δεν λέω ότι ε, ε, και στο μήνυμα που έγραψα δεν λέω πολύ το ότι σταματώ το εξλίμπρις το σταματώ με τη μορφή που αναγκάζομαι να το διακόψουμε, τη μορφή που, την, που ξέρουμε τη μορφή που έχει σήμερα τη ζωντανή, αυτή τη ζωντανή ραδιοφωνική, τη δίωρη εκπομπή, ε, η οποία πλέον δυστυχώ ε, δεν βγαίνει σε εισαγωγικά, να το πω έτσι, και ε, ε, χαίρομαι εδώ πέρα, από αποκολατεύεται τον εγωισμό μου, πραγματικά παιδιά, με αυτά που μου γράφετε στο chat, ε, ε, μπροστά στο... Και χαίρομαι που το αποτέλεσμα αυτό που βγάζει αυτή η εκπομπή αρέσει και το θεωρείται επίπεδο. Και ακριβώς αυτό είναι ένα μεγάλο προβληματισμό πριν κατελήξω σε αυτή την απόφαση. Εάν μπορώ ε, και πόσο θα μπορούσα να κρατήσω αυτό το ε, επίπεδο, πω, πότε μου λέτε σας αρέσει το, αυτό το επίπεδο που έχει εκπομπή, πώ θα μπορούσα να το κρατήσω ε, και να μην το χαλάσω να το πω, έτσι, ε, γιατί είναι ένα θέμα, ε, δηλαδή να βγαίνει μια εκπομπή η οποία α, θα μου επιτρέπει να πω ότι με αυτή τη μορφή να, μόνο και μόνο για να βγει, να είναι μέτρια, να είναι κακοστημένη, ε, να βρει να βαριέται ο Κροατής. Καλά, εντάξει με τη θυματολογία που έχω, μπορεί να βαριέται και την καλύτερη εκπομπή να κάνω ο Κροατής, αλλά ε, πιστέψτε με, μ, δεν, θα, δεν είμαι άνθρωπος, όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν είμαι άνθρωπος που αρέσουν ε, οι, πώς το πω, οι κακοτεχνίες, αν θέλετε, οι, οι, με, οι μετριώτε ε, Είμαι αυτού που πιστεύουν ότι αν κάτι αξίζει να το κάνεις, αξίζει να το κάνεις καλά. Ε, Στη στιγμή που υπάρχει και αυτή η σοβαρή που μπορώ να, να το κάνω καλά, δείτε για μένα ένα μέγιστο ε, ε, ηθική στάξη, αν θέλετε, ε, ζήτημα, γιατί υπάρχουν και οι απαιτήσεις. Κοιτάξτε, ε, είναι, είναι άλλο να κάνεις μια εκπομπή, ε, μια δημιουργία. Έτσι μία δημιουργία να γράφεις κάτι στο πρόσωπικό σου στο λόγιο ή να κάνεις κάτι άλλο και να είσαι εσύ μονεδικός, μονεδικός και για τον εαυτό σου και για αυτούς, α, και ό,τι γράφεις το διαβάζεις και είναι τελείως α, διαφορετική, έτσι πρέπει να είναι, η δέσμευση και η ευθύνη που αναλαμβάνεις όταν συμμετέχεις σε μία ομάδα, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ε, παραδείγματος χάρη δηλαδή, ε, και το ίδιο ισχύει είπαμε για όλε τι δημιουργίες αλλιώς ε, άλλη ελευθερία, ελευθερία όχι ακριβώς ελευθερία δεν είναι το θέμα άλλο επίπεδο που έτσι, έχεις όταν α, γράφεις α, ή κάνεις κάτι μόνο σου τελείως και άλλο όταν συμμετάς σε μία ομάδα ε, άλλο να γράφεις το τελείως προσωπικό σου το λόγιο και άλλο να γράφεις σε μία α, ιστοσελίδα Υπάρχουν ε, όχι οι από τον περιορισμό υπάρχουν όμως υποχρεώσεις ε, εγώ δεν μπορώ να βγαίνω να κάνω π.χ. Πάμε στο εξλύπιες δεν μπορεί το εξλύπιες να βγαίνει οπότε μου καπνίσει εμένα, να το πω έτσι, όποτε βολεύομαι ε, εγώ, υπάρχει μια υποχρέωση απέναντι στον σταθμό. Πρέπει να βγαίνει ε, σε τακτική βάση, έτσι, καλά, ε, ανθρωπιόμεσα μπορεί να διάφορα, αλλά πρέπει να βγαίνει σε μια τακτική βάση κάθε εβδομάδα που να βγαίνει ένα δίουρο στη, στην εκπομπή, να έχει κάποια συγκεκριμένη θεματολογία, δεν μπορώ να λέω στον σταθμό ή στον οποιοδήποτε, έτσι, Συνεργά... συνεργάτη μου ότι κάνω μια κουμπί για το βιβλίο και να αρχίσω στο... ξαφνικά να μιλάω επειδή δεν έχω την απολύτω βιβλίο να μιλάω για... Για, ξέρω εγώ, για ταινίες ή πότε να κάνω κουμπί, πότε να μην κάνω, να μην υπάρχει απρό... θέλει μια πειθαρχία, ένα προγραμματισμό και το οποίο έχουν ε... σαφώς τι δικές του απαιτήσεις και πρέπει να γίνονται ε... σεβαστές ε... Ε, εντάξει, Πολύ μίλησα. Πάμε να κουράσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο θα μου επιτρέψει να το φέρω στον έρωτα μου την Έλενα και συνεχίζουμε. Ακούσαμε το νιοκτήραν σε μία ελλάδα, ένα 72, νομίζω, το πρώτο μέρο από τη Άλλοφρεντ Ρίξοπεν. Και ελπίζω να άρεσε την αγαπημένη μου πιανή ε, Να συνεχίσουμε εδώ πέρα με το α, και το και το πιο έχουν δει και τα παιδιά εδώ στο chat που λένε και με τον τρόπο τους να με αποτρέψουν εντάξει είναι προϊόν πολύ σκέψεις δεν είναι ξαφνικά το πήρα απόφαση καταρχάς να πω, να πω το εξής ότι το Πιστεύω ότι κράτησα την πιθαρχία μου εγώ και το επίπεδο μου σαν εκπομπή και ελπίζω ότι δεν διέψεψα τις προσδοκίες που είχε το μυζικέβεν από μένα από την άλλη. Να πω όμως ότι ε, και εγώ ιδιώς ε, θα δει προς, προς την περισσότερο ότι ε, έχω πώς το πω έτσι, πρόβλη, πρόβλημα σε εσαγωγικά πρόβλημα και ως ε, ακροατής να το πω έτσι. Δηλαδή, ε, τα έχετε διαπιστώσει οι φίλοι που διατηρείται εκπομπέ στο Music Haven είναι ότι τακτικότατος και συνέχεια στο chat του σταθμού θα δείτε ότι το τελευταίο καιρό πραγματικά έχω χαθεί και ελάχιστες είναι οι φορές που καταφέρνω να ακούσω κάποια κουμπή και εδώ είναι η αλλοί λόγοι οι οποίοι συντείνουν και αυτοί ε, Υπάρχει ένας λόγος, ο καθένας κρατήσει ό,τι θέλει από τη συζήτηση μας, αλλά δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος που σταματάει. Είναι όλοι αυτοί οι λόγοι, λίγο ο καθένας. Ίσως κάποια έχουν μια περισσότερη βαλίδα, κάποια έχουν μια... Ε... Μικρότερη βαρύτητα, αλλά είναι πολλοί παράγοντε οι οποίοι συντέλεσαν σε, σε αυτή μου την απόφαση. Ε, δηλαδή, και η προσωπική μου όπως είπα, δεν έχω κάποιον κατηγοριστό, δεν κατηγορώ κανέναν για ότι κάτι μου υποσχέθηκε, ή ότι περίμενα κάτι διαφορετικό και δεν έγινε. Όχι, είναι καθαρά, ε, όπω είπα, οι εγγενεί ε, λόγοι. Και ένα από αυτού, όπω. Είπιστωστε, είναι το πρόγραμμά μου και η ε, χρόνια, να το πω έτσι, λήψη ε, ε, χρόνου. καλός ή είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι ε, έχουνε, ε, έχουν κάποιες υποχρεώσει, αλλά ε, ε, είμαι για που έχουν ε, καταπιαστεί <κυκυκ> με διάφορα, ε, πέρα από το εξλίμπρες ε, δηλαδή και αυτό έχει αρχίσει να δείχνει ε, έτυχε. έτυχε. Ε, αυτή την περίοδο είναι ε, πάρα πολύ λυπισμένος και άλλα πράγματα. Δηλαδή πριν σταματήσω του εξλίμπλης ε, σταμάτησα και άλλα πράγματα να το πω έτσι γιατί κάποια άλλα πιο πιεστικά έπρεπε να γίνουν. Και, Εντάξει, η έλλειψη χρόνου φαντάζομαι ότι επηρεάζει όλους, όχι μόνο, ε, όχι μόνο εμένα, αλλά είναι κάτι το καθαριστικό. Να ξεκινήσουμε ε, όπως είπα, ότι ο ίδιος ανακροτής είναι απαράδεκτος <laughs> Τε, στους τελευταίους uh, μήνες. Ελάχιστες εκπομπές που καταφέρνω να στεριάξω το πρόγραμμα μου και να, και να ακούσω. Και το πρόγραμμα μου είναι δύσκολο γιατί ε, τις νεκτερινές εκπομπές δεν καταφέρνω να τις ακούσω. Ε, Καθότι μετακινηθώ μια λογική ώρα για να γιατί έχω πρωινές ε, υποχρεώσεις ε, ε, και δεν βλέπετε και το ήδη το ωράριο η ώρα της εκπομπής δεν είναι και η ιδανικότερη. Από Απόψη, απόψη, χρωματικότητα να το πω έτσι. Ε, κυριακή είναι νωρίς το, το απόγευμα, ε, καθημερινά δεν μπορούσα να κάνω κουμπί, βραδινές εκπομπές είναι σχεδόν απογοητευτικές για μένα, επομένως ένα κλικιακάτικο απόγευμα, νομίζω υπό τις τρέχουσες συνθήκες ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει και εντάξει, υπάρχει αρκετός κόσμος που κλικ και απόγευμα δεν ε, ε, ε, ε, ε, είναι στο σπίτι α πούμε πρέπει να σώσει η Δευτέρα αλλά με ναι, την μεριά το απόγευμα είναι ιδανικότερο για κάθε λογής άλλες υποχρώσεις και υπάρχει και αυτό το κακό που έχουμε στο διαδικτυακό ε, ραδιόφωνο σε αντίθεση με το συμβατικό ραδιόφωνο ότι κάποιος πρέπει να είναι ε, μπροστά σε έναν ε, υπολογιστή ή δεξιά από τώρα στις πλατφόρμες που κυκλοφορούν ε, σίγουρα πρέπει άντε και να έχει ένα κινητό απλά το σχολείο, δεν μπορεί να ακούσει να από κάποιους να ακούσει διαδικτυακό ραδιόφωνο σε μια καφετέρια π.χ. έτσι ή κάπου αλλού ε, ή στο δρόμο όπως μπορούμε να κάνουμε στο αυτοκίνητό μας ή στα κλασικό ραδιόφωνα να ακούμε ραδιόφωνο περπατάμε ε, Πρέπει να είμαστε κάπου μια καλή και σχετικά καλή και σταθερή σύνδεση διαδικτύου. Αυτό σε αυτό, εντάξει. Άρα απευθύνεται ούτως άρσε η εκπομπή σ' αυτούς που το νωρίς το απόγευμα είναι σπίτι και δεν είναι για καφέ ή για κάτι άλλο. Αυτό είναι, μία, είναι κάτι το οποίο ήταν δεδομένο από την αρχή και είναι κάτι το οποίο α, μπορούσα και να, α, και να αλλάξω, να το πω έτσι. Ε, δεν, ήταν άλλοι περιορισμοί που... Ε, οδήγησαν προς τα εκεί. Ε, σίγουρα μου το έχουν πει και οι φίλοι του σταθμού εδώ πέρα ότι μια βραδινή κολλή θα ήταν πολύ πιο... πολύ καλύτερη ε, απήχηση αλλά όπως είπα δεν είναι το νούμερο ένα η απήχηση για μένα. Στα πλαίσια του εφικτού έτσι <laughs> όταν δεν ακούει ε, κανένα <laughs> είναι ένα θεαματάκι όπως και να το όπως και να το κάνουμε, αλλά όπως είπα δεν, δεν είναι. Είμαι και ο πισμένος και εκτό, αστού εκείνο που δημιουργεί έλλειψη χρόνου είναι το θέμα της προετοιμασίας των, των εκπομπών και η εκπομπή είναι μια εκπομπή σε το x δεν, δεν ξέρω, δεν έχω καλή εμπειρία έτσι, αν κάποιοι είστε πιο εμπειροί που είστε αρκετοί που μας έχουν την ψημία, η εμπειρία τη παραγωγή, ας ε, καταφέρσω τη δική τους εμπειρία ή αν πας περιπτώσει μπορεί να το κάνω λάθος έτσι, δεν έχω α, ραδιοφωνικό παραγωγό ε, που να μου πει πως γίνεται μια τέτοια κουμπή έτσι δεν έχω γνωρίσει κανέναν από κοντά ε, τουλάχιστον και ε, ε, πορεύουμε με αυτό που νομίζω εγώ σωστό, άλλωστε όπως είπαμε ε, το εργαθμό που κάνω εγώ είναι ένας τεχνικό, γίνεται ε, από αγάπη για το αντικείμενο από το παιδιά το θέμα μου και λιγότερο αε, Μέσω προβολή, να το πω έτσι, δεν γίνεται θα πούμε, κανένα επαγγελματικό α, ε, σκοπό ή επαγγελματική δέσμευση. Και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, είναι καλό και κακό. Είναι μέσα σε αυτό που λέγαμε γενικέ αδυναμίε της ε, εκπομπή. Και αυτό γιατί εξ αρχή όταν. Ε, διερεύνησα την δυνατότητα του σταθμού φιλοξέσμιου και τα από αυτά που είχα αποφασίσει και να σας το έχω κρύψει και ποτέ από σας τους ακροατές είναι ότι αποφασίσουμε ότι δεν θα, μια, μια, δεν θα κάνω μια εμπορική σε εισαγωγικά εκπομπή για το βιβλίο θα κάνω μια διεφημιστική εκπομπή κατά κάποιο τρόπο μη, μη, συζήτηση για το βιβλίο αλλά αυτό είναι και η εγκαινή συνδερμή γιατί η συζήτηση θέλει συζήτηση πάμε να ακούσουμε το επόμενο ερωτικό μας ρομαντικό κομμάτι και να επανέλθουμε έλεγα. Το θέμα, φυσικά, από το Ρωμαίο Κιλιώτα, του Νινό Ρώτα. Ε, από τα πιο μεγάλα μα κομμάτια. Έτσι και ελπίζω να σας άρεσε. Και ναι, ε, συμφωνώ και εδώ μετά παιδιά στο chat. Είναι θέμα αγάπης και αυτό που κάνουμε. Και γι' αυτό, όπως είπα, γι' αυτό πήρε και, και ξεκίνησε την εκπομπή από αγάπη γι' αυτό που... Ε, Που κάνω ε, από αγαπή για το θέμα. Αλλά ε, είπαμε είναι πρέπει να ξέρεις έτσι, ε, και πότε να, να φεύγεις. Να το πω έτσι. Ε, να, γιατί μετά ε, να συντηρήσεις μια κατάσταση η Α, αρχίσει και χαλάει, δεν είναι δεν θα περιποιούσα τιμή του στο που φιλοξενεί ούτε στον εαυτό μου, ούτε στην θεματολογία μου, ούτε στην εκπομπή μου και φυσικά πρώτα απ' όλα δεν θα, θα ήταν άνεκο για τους ανθρώπους που ε, κάθονται και ακούνε ε, αυτήν την εκπομπή σας που ακούτε αυτήν την εκπομπή είτε ζωντανά και κυρίως ότι θα ζωντανά είτε ε, και πρέπει να πότε και να σταματά τώρα ε, προς δεν τίποτα πως είπα ε, μακάρι να αλλάξουν οι συνθήκες οι προοπτικές μου συνθήκες πρώτα απ' όλα και να είναι προσωρινή αυτή η διακοπή και να επανέλθω δρυμύτερος και με πιο εμπλουτισμένη θεματολογία αλλά ε, κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς ε, γίνεται αυτό με το πριορισμούς που είπα και με την ποιότητα που θέλω εγώ να, να ψάχνω, έτσι. Συνόμαξα, σαν καλής περισσότερο τον Κωνσταντίνο, συμπαραγωγό εδώ πέρα στο Music Heaven με την κουμπή χρώματα, χίλες συγγνώμη, ε, και ε, ήδη, ναι, ε, για τι μπορούμε να αλλάξουμε. Πολλά πράγματα μπορούμε να αλλάξουμε από τους Έκανα, όπως ξέρετε, τακτική ακροτες από την αρχή τη σεζόν να κάνω μια προσπάθεια μέσω να εμπλουτίσω την εκπομπή να κάνω λίγο διαφορετική με, μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων ε, που είχαν στο επικεντρώτους βέβαια και άλλο το βιβλίο, την ανάγνωση με ανθρώπους από ε, διάφορους χώρους που έχουν σχέση με το με το χόμπι μας από μπλόγγερες, από μιλητές, από συγγραφείς, από, ε, ε, από λωτοεύρος και πολλούς ακόμα θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν. Ε, και αυτές οι ακούδες κατέδειξαν ε, ε, και αυτές είχαν, πιστεύω, το ενδιαφέρον του και μπορείτε να τις βρείτε όλες τις ηχογραφήσεις. Βέβαια και αυτές κατέδεξαν ένα, αυτό το πρόβλημα το ζωντανό ε, που λέμε. Και, και την αλήψη του χρόνου γιατί θέλουν μια προετοιμασία, όσο και αυτό που είπα παρόλο που είχε τεράστιο ενδιαφέρον για μένα, ε, το ενδιαφέρον όσον αφορά. Τη ζωντανή του ακρόαση ε, τι περισσότερε φορέ εξελλούνται στου ε, συντευξιαζόμενου και στου άμεσους ε, φίλου του. Ε, Κάτι που διαπίστωσα μέσω τη σελίδα που έχουμε εμπομπές, στο Facebook, στο Libris, είναι ότι ε, το μεγαλύτερος ε, εισαγωγικά μέρο του κοινού το τραβάει ηχογράφηση της και mm. όχι ακόμπη. Θα τώρα να κάνεις αν μην κάνεις ηχογραφή είναι δίκο που μαχαίρει, γιατί μπορεί να σκεφτεί ότι α, αφού υπάρχει ηχογράφηση, εντάξει, δεν βεριάζεται, θα το ένα ακούσω μετά την εκπομπή με την ησυχία μου, νομικά με το να τρέχω να την προλάβω ε, ζωντανά. Ε, δεν μπορούσα να μην κάνω ηχογραφή για να ανακαίνω σε όλη την ε, Δεν μου αρέσει αυτό ο τρόπος δεν είναι να εκβιάσω το ζωντανού να το πω έτσι, τη ζωντανή ακρόση μέσα στις έλλειψεις ηχογράφησης. Άλλωστε και εγώ πολλές εξαιρετικές εκπομπές του Music Heaven λόγω ωραρίου και υποχρώσεων ε, τις ακούω όποτε και όπου τις ε, βρω από ηχογράφηση. Έτσι, ε, τι να πει ο φίλος μου όμως και πρόδος, ο κρόσος, που αυτόν μόνο που έχω γράψει τον έχω ε, ακούσει την εκπομπή του γιατί είναι η ώρα τέτοια που δεν, που δεν, δεν είπα επίσης να τα καταφέρω. Εν πάση περιπτώσει, τέλος δεν, το, έρθω εδώ στο άλλο που είπαμε γιατί το πώς θα είναι η εκπομπή ε, αν θέλουμε έτσι, να δώσουμε ένα κεντρικό θέμα στους λόγους που θέματάει είναι το θέμα ε, της προσπάθειας που απαιτεί ως προς το ε, αποτέλεσμα που φέρνει, γιατί ε, ένα πράγμα που ε, ε, δεν είναι εύκολο, αν δεν το κάνεις έτσι και εγώ δεν είχα υπόψη μου, ε, είναι η προετοιμασία που απαιτεί η εκπομπή να βγει να αυτές οι δύο ώρες της εκπομπής. Απαιτεί ε, πολλαπλάσιο προετοιμασία, δηλαδή. Απαιτεί τουλάχιστον το μέσα στην εβδομάδα, βέβαια, όχι στην ίδια μέρα, αλλά απαιτεί το τουλάχιστον και βάλε ε, ώρες προετοιμασίας. Ε, και εδώ να πούμε και κάτι άλλο, ότι ε, μια εκπομπή που μιλάει για βιβλία ε, δεν μπορεί να μιλάει για βιβλία και ε, όπω θα έχετε διαπιστώσει όσοι ακούτε τακτικά την εκπομπή είναι ότι δεν μιλάω, ε, μιλάω για βιβλία ε, στο 90% των περιπτώσεων. Έτσι, δεν ξέρω μπορεί να έχω πει και για άλλα βιβλία, αλλά στο 90% των περιπτώσεων μιλάμε για βιβλία που έχω διαβάσει, που έχω προσωπική άποψη ή. Περίπτωση των συνέντευξεων, μπορεί να είπαμε και η βιβλία που έχει διαβάσει έχει και πεσάρξει. Αν πάση περιπτώσει, ε, δεν έχω μιλήσει ε, θεωρητικά, να το πω έτσι, για βιβλία. Δεν έχω, κάνει, δεν έχω αναφερθεί εκτεταμένα σε βιβλίο, δεν έχω παρουσιάσει, δεν έχω κάνει κριτική σε βιβλίο που δεν έχω ε, διαβάσει. Καλά θα μου πεις αυτό, ε, αυτό δεν είναι προφανές. Όχι, έχω διαπιστώσει ε, ότι δεν είναι προφανές και πιστεύσαμε θα ήταν πολύ πιο εύκολο να βγει μια εκπομπή σαν το δεν το εξλήπρι. Κάτι άλλο ε, θα μπορούσε να γίνει μια εκπομπή με θέματα και να μιλάω και να βγαίνει ωραία τα μια εκπομπή. Ε, με ε, λίγα Με βιβλία ε, που δεν τα έχω καν διαβάσει, για να μην πω ότι δεν έχω δει καν το, το εξώφυλλο. Αλλά θα σας πω, σας πω όπως ε, τι ακριβώς εννοώ, δεν, δεν κατανοώ, ούτε θέλω να κατανομάσω, ούτε θέλω να κριτικά. Εντάξει, ε, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί κάποιος που κάνει επαγγελματικά ή μπορεί να έχει άλλο ύφος και στυλ εκπομπή έτσι δεν κριτικάρω κανένα με παρεξηγηθώ ε, μπορεί κάποιος να έχει τέτοιου είδους εκπομπή σε σχέση με το βιου και είναι απόλυτα συμπαστόρκη είναι ξεκαθαρό πάντοτε ε, στους ακρότες γιατί, ε, γιατί πρέπει να συζητάμε ε, ο... Εγώ δεν ήθελα να κάνω τέτοιου είδους ε, εκπομπή ε, εκπομπή ε, που Ήθελα, το Lex όπω το γνωρίζετε, είναι μια εκπομπή ε, για α, βιβλία, για αναγνώστε για τα οποία έχω προσωπική εμπειρία και μπορώ να την καταθέσω εδώ ραδιοφωνικά για να τη μοιραστώ μαζί σα και να συζητήσουμε, να κάνουμε την κριτική μα και να συζητήσουμε από αυτή. Δεν θα, δε θα με ενδιαφέρε έτσι και δεν με ενδιαφέρει να κάνουμε εκπομπή, που θα ζητάω <laughs> θεωρητικά. Κάποιοι βιβλιοί δεν με ενδιαφέρει να κάνουμε μια εκπομπή κολύπη να πούλητα σεβαστό. Εμένα δημε που να παρουσιάζω τη βιβλιοπαραγωγή, ε, παραγωγή, δηλαδή ε, μια, μια εκπομπή ε, ε, μια εκπομπή που ε, θα διαβάζει πλάστη. Απο ποιον φελεθεί διαβάζει ναι, θα, θα ήταν το, το εύκολο έτσι. Ε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να παρακολουθώ τα σημερινά μας το, διεκτή, το μόνο εύκολο, παρακολουθείς τα αλήθεια τύπου των εκδοτικών οίκων ή διάφορα άλλα blog, site κλπ. που έχουν σχέση με το βιβλίο ε, να παίρνει ε, από εκεί. Ε, Τις τα... πρόσφυγες. Παρουσιάζει βιβλίων ή οτιδήποτε και να γεμίζει έτσι την εκπομπή. Ε, βάζω και τη μουσική μου, δεν θα μπορούσα να βάζω και πιο πιασάρικη σε εισαγωγικά μουσική. Ε, ναι, είναι κάτι όμω, όπω είπαμε, μετά θα, θα, δεν θα ήταν το εξλήμπειρο και δεν θα ήμουν εγώ παραγωγό, θα ήταν κάτι διαφορετικό που θα έπρεπε. Ε, Κάποιο άλλος Και σε αυτή τη λογική ε, δεν, μπο, δεν θέλω να πω, έτσι δεν, δεν μπορώ, μπορώ, αλλά δεν θέλω να πω, δεν με, δε με συγκινεί, γιατί όπω είπαμε, είμαι του ραδιοφώνου, όπω και οι ε, περισσότεροι το music heaven, το κάνουμε ας τεχνικά, το κάνουμε επειδή το αγαπάμε και άμα δεν κάνεις αυτό που αγαπάς, τότε τι κάνεις ε, εδώ πέρα. Και ναι, εδώ πέρα, μπράβο, ε, σχολιάζουν και τα παιδιά στο chat, εντάξει, υπάρχει, αυτή η δυσκολία υπάρχει σε διάφορες έτσι, ε, τρόπους έκφραση και στη μουσική, έτσι και πάντου. Και ναι, με τη βέβαια την τακτική μου ακροάτρια, από τι πιο τακτικέ του σταθμού να συμφωνήσω. Πλην ότι ε, παίζει μεγάλο ρόλο και ε, να έχει την αυτό τη, τη, τη, τη, τη σύγχρονη μέσα του chat, αυτό, εκείνη την ώρα που κάνει την εκπομπή αυτά που λέω να τα μοιράζομαι σε πραγματικό χρόνο με τους, ε, τους ακροατές. Και αυτό είναι ένα θέμα γιατί εντάξει, ε, ε, ε, όταν. Και οι ακροατέ δεν, δεν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, το πω έτσι, ακροατών. Μετά, δεν ξέρω, ε, ε, αν είναι, όπως έχω πει, να, ε, να γίνεται η εκπομπή για τρία άτομα, πολύ πιο εύκολο να δώσουμε ένα ραντεβού μέσω μεσο, Skype ε, και να πούμε αυτά που μας... Skype ε, και άλλες πλατφόρμες έτσι, με το Skype, υπέρ το οποίο υπάρχει το, ε, Πάρα πολλέ οθόνες, μαζευτούμε 3, 4, 5, 6 άτομα και να πούμε ε, και να βάλουμε και το ροβολάκια μα και να πούμε και τι θέλουμε και που πιο, πιο ε, ελεύθερα να το πω έτσι και να πεταχόμαστε και από το ένα θέμα στο άλλο. Μετά όμω δεν κάνουμε ραδιόφωνο, κάνουμε κάτι, ε, κάτι άλλο. Ε, Πρέπει να κάνουμε ραδιόφωνο και δεν. Ε, ε, δεν ταιριάζει με το, με το μέσο. Ε, το θέμα είναι, ναι, ότι ε, όπως είπα, θέλει προσπάθεια και θέλει οργάνωση και θέλει ε, πολλαπλό... Πρέπει και να διαβάσω πράγμα που, όπως είπα, λόγω λήψος ε, ε, ε, λόγω του προσωπικού μου ε, προγράμματος. Το παιδί, έχω πρόσωπα και, και η ανάγνωσή μου τον τελευταίο καιρό είναι για να βάσω μια πολύ Δηλαδή, δεν διαβάζω όσο θα ήθελα να διαβάζω, και δεν διαβάζω καμία περίπτωση που να διαβάζω σε επίπεδο που να στηρίξω και μια εκπομπή, όσο και να την εμπλουτίζει στην εκπομπή με διάφορα άλλα θέματα για το βιβλίο κλπ. Το κεντρικό τη θέμα είναι το βιβλίο, αλλά δεν διαβάζω, να διαβάζω βιβλία έτσι ε, και είναι κι αυτό ένα θέμα. Ενώ πως είναι δυσανάλογος να το πω έτσι ο κόπος, κόπος. Το έτσι. ο χρόνος που απαιτείται για να στηθεί και για να βγει μια σωστή, ένα σωστό εξυκλήμβριο σε σχέση με το τελικό ε, αποτέλεσμα. Ε, και θα έπρεπε να ε, πούμε ε, και, το έτσι, και πολλά άλλα για να ε, καταλήξουμε ε, σε, σε ένα φορμά, να το πω έτσι, που θα δούλευε για όλους. Και αυτό είναι, είναι δύσκολο. Ε, και πως είναι καθαρά στις τεχνικές, στις τεχνικές στις προσπάθειες. Δεν δε, δε υπάρχει ούτου χρόνος, ούτε η εξειδικήψη να... Ε, μπω σε, σε μια τέτοια ανάλυση παρόλο που καταλαβαίνω ότι κάποιοι που θέλουν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση, ε, δεν έχω, εγ εγώ δεν θα μπορούσα να το στηρίξω φαντάζομαι. Φαντάζομαι τουλάχιστον. Μπας περιπτώσεις πάμε στο επόμενο κομμάτι, να γράψω εδώ και δύο πραγματάκια στα τρία στο τσάτ και, τα, και συνεχίζουμε. Και ακούσαμε το Intermet από την Καβαλαρία Ρουστικάνα, ένα πολύ όμορφο κομμάτι και ρομαντικό να το κομμάτι και αυτό. Και ε, να πω ότι να και η μουσική α πούμε μπορεί σε κάποιο να φαίνεται πάρα πολύ απλό αλλά δεν είναι τόσο απλό έτσι και δεν ξέρω ίσω κάποιος που έχει περισσότερα έχουν εμπειρία στο ραδιόφωνο ή εξοικειωμένο με τις μουσικές συλλογές κλπ. Ακόμα και αυτό που απλό αν θες να το κάνεις σωστά. σωστά Αν θες να το κάνεις όπως το κάνω θέλει και αυτό την προσπάθειά του πρώτα μάλλον όταν έχει και... Είναι εξοικειωμένο, δεν έχει κάποια εμπειρία στο χώρο. Γιατί ε, ναι, μπορεί να φαίνεται απλό, ειδικά σε κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένο με την κλασική π.χ. μουσική, να μπορεί να καταλάβει ίσω ε, τι διαφορέ. ήταν πάρα πολύ απλό, το φαίνεται απλό. Α, να βρούμε και 10 κομμάτια να τα βάλουμε για μουσική επένδυση ε, δεν είναι να το κάνω έτσι γιατί θέλει μια διαρρεύνηση και να είναι λοιπόν, έχουν μια σχέση τα κομμάτια μεταξύ τους να είναι κατάλληλα, να είναι στη σωστή διάρκεια έτσι δεν μπορώ να βάλω μια ώρα υπάρχει και δεύτερη στην μουσική έτσι, να είναι στη διάρκεια να είναι κάπως α, εμένα. Παραδείγματο δεν το καταφαίνω πάντα έτσι. Μερικέ φορέ ξεφεύγει και δεν, δεν είναι τόσο καλά η μουσική όσο θα ήθελα. Αλλά γενικά και αυτό θέλει την προσπάθειά του. Και αυτό το άσχημα θέλει την προσπάθεια μια εκπομπή λόγου. Ε, όλες οι εκπομπές λόγου του θέλουν αυτό έτσι. Έχει μόνο το εξλίμπηση. Είναι μια εκπομπή που είναι αφιέρωμα. Και ρωτήστε τους παραγωγούς, κόκκι μόνο μουσικού να είναι το αφιέρωμα. Ε, θέλει πολύ περισσότερη προσπάθεια και προετοιμασία από ότι, ε, μια γενική. Έχω μια πιο απλή ε, μουσική πομπή. Δε μάλλον που φανταστείτε τώρα θέλει και δέσιμο στο η μουσική μεταξύ της και ε, φυσικά και τη διαρεύνησή της, το στήσιμο και άμα δεν είσαι και ε, ε, έμπειρος σε αυτά τα θέματα τεχνικά, θέλει τεχνικά δεν το κάνω και με το βάλετε στο τρόπο. Ε, πάση περιπτώσει ε, να, χαιρε, να χαιρετήσω εδώ και το Σάκη Κουρβού από τους καλούς φίλους της εκπομπής που γνωριστήκαμε εδώ στο ε, Music Heaven, και να τον ευχαριστήσω για τη συμμετοχή του, τις ακροάσεις του και όλη την ενθάρρυνση και τα καλά του λόγια. Ε, βεβαίως, ε, καλή συνέχεια Σάκη, καλό απόγευμα και θα σε κρατήσω νήμερα για ό,τι σχετικό κάνω ε, στη συνέχεια. Τι ε, ε, ε, ε, τη λέγαμε, συγγνώμη, ε, αλλά είναι πιο σημαντικό νομίζω ότι δεν έχει νόημα να προσφέρεται το φιλμ Σάκη Κορκόπουλο. Ε, ε, Πού ε, κάτι λέγαμε τώρα. Α, ναι, γιατί μουσική. <laughs> ε, θέλει την προσπάθειά τη και δεν μ' αρέσει να πετάω έτσι, κομμάτια μουσικά ατάκτως ερημένα, ε, μπ, δεν μπήκα ποτέ στη λογική, «Έλα μωρέ, ποιος ακούει, ποιος ξέρει από κλασική μουσική». Αυτό όχι, ε, προσπαθώ να είναι όπως πρέπει, ε, όπως φέρω ό,τι πρέπει να είναι. Και το τον που σήκανε και στη θεματολογία της εκπομπή και αυτό πρέπει να πω ακόμα. Και στι εκπομπές που κάνω και είναι υγιεινή και σε εισαγωγικά που δεν έχω κάτι συγκεκριμένο που απλά αλλά μετά, ναι, το χωρί του βιλίου, από τα νέα το χροντοβουλείο που θα φίλια κάμεσο το λόγιο θα έκομαι και αυτό θα έκλει μια ε, διαρεύνηση και πολύ μεγαλύτερη είναι η ευθύνη όταν πρέπει να μιλήσω για κάποιο ε, αφίστητα φιερώματα που εκεί πέρα έχει ολοκληρή ιστορία για να βγει ένα αφιέρωμα ε, οι συνεντεύξεις επίσης ε, και οι συνεντεύξεις δεν είναι έλα που μετά γι' αυτό αλλά όταν είπα να μιλήσω για τα είναι και μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορεί να βγαίνω στον αέρα και να λέω ό,τι να είναι. Θα ας πούμε, όπως είπα, μιλάω για βιβλία. Μιλάω για βιβλία που έχω γνώριζω καλά, α, τα έχω διαβάσει, α, έχω διαμόρφωση άποψη α, και το έχω διερευνήσει πριν από ε, κάτι βέβαια την προσωπική μου άποψη καταθέτω σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν μπορώ να βγαίνω και να λέω ανακρίβειες για ε, κάποιο βιβλίο, βέβαια σαφώς θα ξεφεύγουν και τέτοια έτσι, δεν μπορώ να τα, ούτε να τα γνωρίζω όλα, ε, ούτε όλες τις απόψεις, ούτε όλα τα ό,τι έχει να κάνει με το βιβλίο έτσι σαφώς και λάθη γίνονται και θα πω και να κρύβεις αλλά ε, είναι αυτό που λέω ότι εγω μένα δεν με γεμίζεις, δεν μπορώ να βγαίνω να λέω ότι να είναι ε, έτσι για να γεμίσουμε ε, τον χρόνο μιας εκπομπής και ναι είναι ένα, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο όπως είπα, εξέδευα, και το πρόγραμμά μου για να γεμίσεις ε, την εκπομπή και θέλει μια δομή, ένα πρόγραμμα, μια οργάνωση σημειώσεις ε, θέλει, ε, θέλει μια ιστορία και η οποία θέλει και τον χρόνο της και την ηρεμία της, βασικό αυτό ε, για, να το, για να το κάνεις. Δεν μπορείς να στήσεις την εκπομπή σε 5 λεπτά ανάμεσα σε 1 ώρα. Μπορείς να πεις ότι αξίζει, ε, τώρα έχω 5 λεπτά ησυχία, θα καθίσω, θα στήσω. 5 λεπτά την εκπομπή και μετά από μια ώρα που θα ξαναχωρίσω ηρεμία θα καθίσω να ξαναστήσω ξανακαθίσω άλλα 5 λεπτά να σκεφτώ για την εκπομπή όχι θέλει, θέλει μια διαδικασία έτσι δεν είναι τέλος για να βγει το αποτέλεσμα όπως το, το θέλω και αυτός το λέω ότι με, μερικές φορές ευτυχώς όχι πάρα πολλές δεν, δεν έχει βγει το αποτέλεσμα όπως το θέλω και το οποίο ε, δεν ξέρω κατά πόσο έχει φανεί και στον αέρα αυτό και Κατά πόσο οι ακροατέ δεν θέλησαν να βγουν εκεί, οι ακροατέ μου και δεν το σχολίασαν, αλλά είναι εκπομπέ από τι οποίε εγώ προσωπικά δεν έχω μείνει καθόλου ε, ευχαριστημένο. Ε, και εντάξει δεν νομίζω ότι είναι ντροπή να το ομολογούμε, αλλά και ουδή πρώτα απ' όλα. Και κανονικά βλέπουμε και τα λάθη μας και τις αδυναμίε μα. Ε, Κατά πρόσωπο. Μόνο έτσι... Αν δεν παραδεχθείς το λάθος σου, όπως έχω πει και άλλες πρινς τις εκπομπές, το, το, το, το πρώτο στάδιο για τη βελτίωση. Θα παραδεχθείς ότι κάνεις κάτι λάθος. Για να δεις γιατί και πώς και τι μπορείς να κάνεις για το βελτιώσεις. Αν δεν παραδεχθείς ότι κάνεις λάθος και θεωρείς ότι όλα τα κάνεις α, σωστά, τότε ποτέ δεν πρόκειται να α, αλλάξει κάτι. Ποτέ δεν πρόκειται να βελτιώσεις α, τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όμως... Α, το, το ζητούμενο ε, το ζητούμενο αυτό ε, το κάνουμε. Δεν κάνουμε last thing. Έγιναν αυτά. Το ζητούμενο είναι πω η ε, αδυναμία να προχωρήσουν, να συνεχίσουν. Δηλαδή ε, αυτή η επένδυση χρόνου, ε, ακόμα και αυτό το 2ωρο τη Κυριακή Μπισκοκή πόλη, α πούμε, όχι. Εντάξει, και αυτό εντάξει, θέλει, όπως είπα, θέλει την πειθαρχία του. Δεν μπορώ ε, πήγε ε, την κυριακή... Α, αυτή την Κυριακή έχω θα κάνω εκπομπή. Α, την άλλη Κυριακή, ε, βαριά τώρα ή έρθει η η παρεα μου ή οτιδήποτε, α, δεν θα κάνω εκπομπή. Έτσι, προσπαθώ και πιστεύω ότι είμαι απόλυτα... ήμουν απόλυτα συνεπής σε αυτό, να μην... να ειδοποιώ, γιατί τα άνθρωποι μας θα τύχουν πήγε την προηγούμενη Κυριακή ή επαγγελματική υποχρώση δεν, ε, δεν μπορέσα να κάνω την εκπομπή αλλά εν πάση περιπτώσει το κοινό είναι η μπάρα θα τύχουν και αυτά αλλά ε, δεν είναι κάτι το κοινο ειναι θα ε, τυχουν και αυτα μπορεί να το αφήνουμε και στην τύχη τώρα μπορώ να κάνω, τώρα δεν μπορώ να κάνω και Πάντως υπάρχει και μια προειδοποίηση. εντάξει, ξεπάω και τεχνικά προβλήματα. Οι τακτικοί ακροτές θα έχουν πέσει από καταιγίνες, από ε, δύο κοπές της ΔΕΙ, από ε, χαλασμένα μικρόφωνα. Σου όλους μας έχουν τύχει αυτά που κάνουμε ζωντανό ραδιόφωνο, ζωντανό διεξικό ραδιόφωνο που το... Είναι υπολογιστή μας, αναπόφευκτο, μοιραίο είναι, αλλά ναι, δεν αλλάζει το να μπορεί συνέχεια να βαριάσαν κανείς εκπομπή ή ξέρω ότι να μην προλάβεις και να το ρίξεις στο α, ε, δεν έχω στο τεχνικό πρόβλημα εύκολο θα μπορούσα να το κάνω έτσι και αυτό αλλά εντάξει κάπου ε, θα ήταν σωστό, εσάς θα σας άρεσε ε, θα έδειχνε σεβασμό να το πω έτσι προς εσάς στους α, ακροατές νομίζω πως όχι και είναι κάτι το οποίο θα το πω λίγο ε, σαν ακροατής ε, ξεκίνησα. Δεν ε, ε, ξεκίνησα να ακούω το music heaven για να γίνω παραγωγό, ξεκίνησα να κορδίζει και κόλυσα να το πω έτσι. Και έτσι, όπω ανακουρατήσω, έχω την απέτηση να με σέβονται ε, οι παραγωγοί. Και εγώ, σαν μετά δεν, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Είμαι χειρότερο πράγμα να... Uh, ο άλλος να υπολογίζει ά, ah, θα ακούσω αυτήν εκπομπή, θα, να κάνει και το πρόγραμμα του δεν θα έχουμε ανοιχτές, γιατί μιλάμε για ζωντανές εκπομπές, uh, που έχουν σε φέρσμενε κτηματικές με τις εικογραφίσεις και, ά, uh, χωρίς καμία προδοτική καμία που ο, uh, ότι, ά uh, ε, να συντονίζεται ναι, και να μην ακούει τίποτα και να μην ξέρει τι γίνεται. Εντάξει, θα τύχει αυτό. Ξέρουμε τα τεχνικά προβλήματα, αλλά θα τύχει μία, θα τύχει δύο. Ε, δεν μπορούμε να τύχει κάθε τρεις και λίγο ε, και μέσα από το ε, Και είναι ένα, ε, είναι ένα θέμα πιστεύω ότι ε, ίσω πίσω. Ε, ε, Κάποιοι μπορούν και να δικαιολογήσουν, εντάξει, ε, ρεστέχνικο είναι γιατί το πάνεις τόσο σοβαράς, δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι η ρεστέχνης είναι ο καλύτερος Ετσι Ο ρεστέχνης το κάνει επειδή το αγαπά και αν με τι άλλο οφείλει να το κάνει σωστά. Αλλιώς, ε, εντάξει, το κάνει τσαπατσουλίες, <laughs> να το πω έτσι. <laughs> δεν θέλω, ειδικά στα χόμπι. Τη δουλειά αδικαιολόγησε την οποιοδήποτε ότι <laughs> το κάνει α... υποχρεωτικό, να το πω έτσι. Όσο καλέσει μια δουλειά, την κάνει υποχρεωτικά, την κάνει αυτό που... <laughs> στα πλαίσια τη αγκαλιά, μπορεί κάτι να κάνει. τσαπατσουλιά είναι αναμένο <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> να το πω έτσι. Και σε όλου έχει συμβεί στο εργασιακό του χώρο και ή έχουν συναντήσει, ή και καμιά φορά μπορεί να γίνει καμία τσαπατσουλιά ε, ναι, ε, όταν το κάνεις αρασιτεχνικά, που είναι το χόμπις, ας πούμε, θα κάνεις τσαπατσουλιά, τι κάνεις, που δεν το κάνεις, για να ε, δίνεις ένα κομμάτι αυτού σου εκεί πέρα. Ντάσουμε να γίνουμε συναισθηματικός, μπορεί, μπορεί. Είσαι επειδή είναι του Αγίου Βαλεντίνου να είμαι λίγο πιο συναισθηματικός. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. με τη γνωστή Άρια Μπελτι Βεντρέμο από τη Μαντάμα Butterfly, εδώ με την ερμηνεία της Μονσελά Καμπαγέ και επανερχόμαστε εδώ στο χαιρετιστήριο Εξλίμπρης στο τελευταίο ζωντανό ραδιοφωνικό Εξλίμπρης το ένα από τα αξιόλογα διοδεκτρικά ραδιόφωνες Radio Music Heaven και βέβαια το Music Heaven δεν είναι το δικό όταν λέω After Age Music Heaven γιατί το Μιζεκ είναι πολύ περισσότερο από το ραδιόφωνο του Το ραδιόφωνο είναι μια δραστηριότητα που θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να λείπει music heaven, Το site αυτό που είναι σημείο αναφοράς για όλους τους ε, ε, μουσικούς όχι μόνο τους επαγγελματίες αλλά και όσους αγαπούν τη μουσική και καλύτερη απόδειξη από τους διεγονισμούς του αργουδιού που οργανώνει το live, το υπέροχο διοργάνωση, και το οποίο δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρεμβερθώ. Ε, το το άσχημο είναι ότι αυτά τα χρόνια που είμαι, ε, τα δύο χρόνια αλλά εν πάση περιπτώσει που είμαι πράγματος στη Music Heaven, μόνο ουσία μου μόνο, ε, μόνο δύο συγγνώμη, <laughs> Music Heaven κατάφεραν να γνωρίσω ο και ε, να πιούμε ε, ε, ένα καφεδάκι. Ε, είναι οι αποστάσεις βλέπω, είμαστε διασκορπισμένοι. Στην, ε, ε, είμαστε στην Άλλη Ακρή της αλλά, αλλά και τα προγράμματα, εντάξει ως φορές και Φίδεψα σε αφήνεια Θεσσαλονίκη Δεν εύχομαι σε τα προγράμματα όλων Και ένα, ένα θέμα το οποίο δυστυχώ βαραίνει Όταν προσπαθές να κάνεις μια εκπομπή Σαν το X Libres, όπως έχω σχολιάσει και αλλού Α, Δυστυχώς Ελλάδα θέλουμε δεν θέλουμε Είναι μόνο η Αθήνα Άντε και λίγο η Θεσσαλονίκη Παλιά μπορεί να είναι και λίγο η αλλά ούτε αυτό Λέζει πλέον η Ελλάδα, στην ουσία είναι μόνο ε, Αθήνα και, όπως είπαμε, άντε και λίγο έως και πολύ εντάξει, δεν θα είναι δική σου υπέροχη πόλη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι ίδιοι νομίζω ότι οι φίλοι Θεσσαλονίκης το έχουν καταλάβει, ότι ε, μόνο η Αθήνα που, που να ξεκινήσω από την ε, ανθρώπινη επαφή, ναι γιατί εντάξει το διαδίκτυο μας φέρνει όλες πιο κοντά, αλλά ε, όσον αν υπάρχουν και ε, τα βορία του, του μέσου, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την διαζώσεις, τη γνωριμία, το αυτό. Ε, δεν μπορεί να ε, σε φέρει κοντά. Ε, ε, πάμε στα, στα εκπομπής, καθαρά τις εκπομπείς που σχετίζονται με, το, με αυτό που είπα ε, την Αθήνα. Ε, μια κομπή δύο η οποία... Κατάξει, ε, ε, ε, ευτυχώς υπάρχει είπαμε, ε, υπάρχουν, ε, η διαδικτυακή επικοινωνία και κάπου και πέρα μπορείς μια επικοινωνία ε, με, και με συγγραφεί έτσι και με αυτό. Αλλά ε, ε, δεν είναι εύκολο συνέχεια να επευθύνει σε συγγραφείς ή να, ε, ε, ε, την ουσία θα περθυνθεί στα γραφεία τύπου των ακτωτικών οίκων, θα πάρεις στο διατύπου. Εντάξει, μιλάμε, είπαμε για άλλη εκπομπή. Ε, πού, πού να ξεκινήσω, να ξεκινήσω από τα, ε, τα βιβλιοπολία. Εντάξει, εδώ ζήτημα να έχουμε ε, δυο μισή, τρία, ε, τρία βιβλιοπολία. Προσπαθούν οι άνθρωποι. Έτσι, αλλά ε, μπορεί να σταθεί ενήμερο και ψαγμένο και κλπ. Λοιπόν, και βιοπολίδιο ε, σε μια μικρή επαρχία εκεί πολύ, πολύ δύσκολο και δύνατο τη σήμερα μέρα ε, και σαφώς αυτό που λέω καμιά φορά πάμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη λαπάμε για βιβλιοτσάρκα πάμε να χαζέψουμε στα βιβλία αυτό δηλαδή, δεν γίνεται εδώ πέρα είναι, ε, ούτε οι χώροι βοηθάνε ούτε ε, τα ούτε η ποικιλία, ούτε η χρόνια. δεν ε, τον έχουμε σε σχετικά μεγαλύτερη φωνή αλλά ε, δεν τα όλα τα υπόλοιπα. Ε, δεν υπάρχει να πει, πας, δεν υπάρχει πολύ έτσι ε, να πεις ότι θα πάω να χαζέψουν σήμερα στα βιβλία. Να σου δεν μπορούν, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες στις σημερών ημέρα, να κάνεις μια που δεν οποία ε, δεν ενημερώνεται. Δεν συζητάμε με τους ανθρώπους των βιβλίων. Εντάξει, παρόλο την πρόθεση, εντάξει, δεν μπορείς να... Ε, και τις φιλικές σχέσεις που υπάρχουν, καλυσσέματα, ε, δεν είναι ε, το ίδιο πράγμα με τα μεγάλα... Τα, δεν είμαι βιβλιοπολίτη με πολλούς τίτλους, με κόσμος εεεε... και εξειδικευμένα τμήματα που θα δει κάτι πούμε, το διαφορετικό, κάτι το οποίος είναι ενδιαφέρον, κάτι που θα κάνει τη συγκρίση σου από βιβλιοπολίτη σε βιβλιοπολίτη για να μπορέσει να δημορφώσει μια άποψη. Αυτό είναι ένα τάξη το οποίο είναι. Α, εε... Εντάξει, δεν είναι. Είναι πάλι το θέμα χρόνου που είπαμε ε, γιατί αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις στη βόλτα, όσο να μια βόλτα, να, να πει ένα καφέ και να δεις και αυτά που θες, δεν πρέπει μετά να φτιάξεις χρόνο να το κάνεις μέσω διαδικτύου και εντάξει, όσο καλά και να είναι, Όσο ε, αποδοτικό και να είναι η ρεζίσμος στο διεκτύου, αυτό το, το κάτι, το έτσι, που θα σε παρακινήσει να κάνεις την ακουμπή, πιο αυτοματοποιημένο, πιο... Είναι, κα... είναι καλό που σχολιάζει και μία να... φίλη blogger. Ε, και για το βίντεο μεταξύ άλλων, είναι πολύ ωραίο άρθρο, ε, στο που λέγεται πως ψάχνει η βιβλία, ε, ότι όταν το αζέντησμο του στην ουσία λέει ότι είναι καλή όταν ψάχνει κάτι συγκεκριμένο. Όταν όμως είσαι γενικά για να ανακαλύψει ε, κάτι να βρεις κάτι καινούργιο οτιδήποτε, ε, ναι, εκεί πέρα μου ε, να αφήνες και λίγο να μπορεί να σερφάρει, ε, να δεις, να αφήνει λίγο στην τύχη. Ε, το διαδικτύο δεν Προσφέρει την περισσότερο και έτσι όπως είναι όλος. Οι μηχανές αναζήτησης και όλα αυτά είναι περισσότερο για δομημένες αναζητήσεις και όχι για α, ε, την αίσθηση να το πω έτσι. Ε, πραγματικά βιλιοτσαρικά αυτά που λέω δεν ξέρω είναι δόκιμος ή όχι ώρας, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να την κάνεις μέσω διαδικτύου όσο και να θες. Το άλλο. Κακό που έχουμε εδώ πέρα προσπαθόν να στήσουμε μια τέτοια πόλη από μια μικρή προχέκη πόλη είναι ότι ε, εκδηλώσει παλιά σε καλύτερες οικονομικά εποχές γινόταν και εκδηλώσεις, έρχονταν και κάποιες συγγραφείς για τα το εργαλία τους. Τώρα ε, έχω να δω ε, ε, πολύ καιρό, δηλαδή πριν να πω να σας πω τώρα ε, να μην σα πω, γιατί δεν θυμάμαι και εγώ ίδιο ποτέ έγινε η τελευταία... Ε, θυμάμαι πριν από μερικούς, πριν από μήνες, πριν από 15 μήνες, κάτι τέτοιο, πριν να έγινε μια παρουσίαση ενό βιβλίου, αλλά ε, τελείως τοπικού ε, και ε, πολύ εξεζητημένη ενδιαφέροντος και γεωγραφικά και θεματολογικά, να το πω έτσι. Λοιπόν, εντάξει, που... Ναι, δεν ήταν αυτό. Νομίζω ήταν ένα, ένα, ένα μισοεπιστημονικό, μισοϊθόγραφο, κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, μέχρι και τώρα μια, ε, κάποια βιβλία που παρουσιάζονται από συλλόγου ε, και όχι ακριβώς βιβλία ε, για τα οποία δεν ενδιαφέραν τον, ε, τον ακριβώς μέσο αναγνώστη. Εντάξει, καλό είναι να έχουν νέες προσπάθειες, αλλά εντάξει, δεν είναι εκδηλώσεις που υφιζητήζει για το βιβλίο που, ε, που να προσφέρονται να γνωρίζει να είμαστε νέο συγγραφέα. Δεν, δεν είναι τέτοια. Ε, εντάξει, ε, μπορεί φυσικά να είναι ενδιαφέροντα. Δεν το αποκλείεται από μνημονεύματα του στρατηγού ΤΑΔΕ από τη φυτεία του στο... Θέλω σε παραλίες κατά κάποιο τρόπο, αλλά... Όπως και να το κάνουμε δεν είναι κάτι τώρα για να το βγάλουμε για να στηρίξει εκπομπή, έτσι. Δεν είναι, δεν είναι ότι θα πας κάπου και θα γνωρίσεις, γιατί έχω πάει σε παρουσιάσεις, έχω τύχει, μάλλον δεν είναι αυτούς να πας σε παρουσιάσεις βιβλίων σε... στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Και, πολύ πραγματικά, μια ευκαιρία είναι γνωρίσεις κι άλλους βιβλιοόφιλους, ε, να αντλήσεις υλικό, να γνωρίσεις συγγραφείς, κριτικούς και πας πιθανώς βγαίνει υλικό το οποίο μπορεί να στη συνέχεια να παρουσιαστεί και να δομηθεί και να σου βγάλει την εκπομπή. Άμα δεν έχεις τέτοια ε, πρόσβαση ε, τα πάντα ε, πάνε να γίνουν ε, μέσω δελτιού τύπου και είμαι όσο πρόθυμοι και είναι οι ανθρώποι κατά το δεκόνη εντάξει δεν μου μπορεί να ε, υποκαταστήσει λέει, τι να κάνω, να πάρω μετά από τα σε άλλες εκπομπές από τα λαμπλοκ που θα παρουσιάσουν την του βιβλίου και να κάνω παρουσίαση του βιβλίου στην εκπομπή, είπαμε δεν είναι όχι, δεν θα το κάνω και δεν είναι, δεν είναι αυτή η εκπομπή του, εξ έτσι το είπαμε και έτσι ε, είναι ένα θέμα θα μου πεις βουκ Εντάξει, μπορούμε να το δούμε και έτσι ότι με πέγγραμμα, βασικά στην ψήρα μία ανάλυση κάνουμε γιατί ένα που πιστεύω μπορεί να περιφερεύουμε για αυτή την εκπομπήν ότι δεν την έχει κρύψει, είναι διάφανη να το πω έτσι, δεν έχει κρύψει κάτι από τους ακρατές της και θεωρεί θεωρείο, εκπομπή εγώ και ο παραγωγός της, που μπορούμε να συζητάμε και αυτή τη μέσα συζητάμε τα πάντα για τους ακρατές, να συζητάμε τα πάντα που μας ενοχλούν ή μας αρέσουν σαν ένα πρώτα απ' όλα. Δήκαν κάνω εκπομπή ε, στο επέκειτο της εκπομπής μου, είναι ο αναγνώστος. Ο απλός αναγνώστος δηλαδή δεν, είναι, ε, δεν είναι στο επέκειτο της εκπομπής μου, ο επαγγελματίας ε, του χώρου του Λιου είναι το ο αναγνώστες ε, και απ' τη δική του σκοπιά και ναι, απ' τα παραπονά. Φαντάζομαι μόνο τα εικά μου. Φαντάζομαι ότι εκφράζω γιατί είπαμε Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αλλά εντάξει, ας εκφράσω κι εγώ τους αναγνώστες της υπόλοιπης Ελλάδα που δεν είναι, είναι και Πραγματικά, ας το σκεφτούμε, προσπαθούν, ε, εντάξει, δεσπικό μεγάλες πόλεις, κυρίως στο Πανεπιστήμιπούλοι, το προσπάθειες, έτσι, ε, και έχουν, δά, ε, υπά, υπάρχει μια παρουσία, αλλά ε, δεν μπορούσε, με περίπτωση, να φτάσει στο επίπεδο, ε, εκείνο που, που θέλεις, αλλά εντάξει, είναι γενικό το θέμα, δεν είναι αυτό, ε, και θα τώρα και σε τι ψάχνεις, μα ψάχνω. Ποιότητα, δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που, ε, που θα υστερεί, ε, δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή όπως το θέλω, όπως την έχω φανταστεί, δεν θέλω να κάνω μια ε, εκπομπούλα, να το πω έτσι, δεν, ε, δεν είναι το στυλ μου. Ε, και ε, πιστεύω ότι ναι, είναι αυτό. αμα βλέπεις ότι αυτό που σε εκφράζει δυσκολεύεται να το κάνεις, κάτι κάνεις, κάτι πρέπει να αλλάξεις. Έτσι θα μου πει, αυτή ήταν η λύση που έλεξε να, να διακόψεις την εκπομπή. Ε, ναι, να το συζητήσουμε. Λύση. Δεν το λες λύση ακριβώς. Δεν είναι λύση να διακόψεις. Είναι κουμπή, σαφώς, και δεν είναι κόμπι σαφώς και δεν είναι κάτι που μου αρέσει και εμένα έτσι, το ξεκαθαρίζω, δεν το κάνω επειδή μου αρέσει το σκέφτηκα και «Α, τι ωραία, διακόπτυα, <laughs> παντός, έτσι, <laughs> πάμε να ακούσουμε στο το επόμενο κομμάτι, γιατί άρε, πολύ μιλήσα πάλι και να ακούσουμε και τίποτα έτσι». Και ακούσαμε την Καθένα Τζίνκιν στην άντρε την τα τυπικά δουλεύουν. Μπέριν, νεόμτρο από την Οπαρα Λαβαλή του Αλφαρέντο Καταλάνι. Ε, ρομαντικά. Όσο με τον πλήστον τα κομμάτια τη σημερινή εκπομπής, ένα εκατο του Αγίου Βαλεντίνου. Και όπως είπαμε, σας εύχομαι να γιορτάζετε. Χρειάζεται, χρειάζεται να γιορτάζουμε. Σπαίγει ρουτίνα τι, της καθημερινότητας, να γιορτάζουμε την πέρος. Να ρωτάτε. θυμόμαστε πως είναι να ρωτεύεσαι και πραγματικά. Ε, και η προσωπική μου άποψη έτσι την έχω πει και μια μια από τι μεγάλε αλήθειες ε, θα το λέω με στόμφο ε. Ε, δεν ξέρω από είδε έτσι αλλά μια από τι αλήθειες τη ζωής μια από τι σταθερές αν θέλετε τη ζωής είναι ο έρωτας ε, δεν, ε, είναι το λιγότερο λάθος ε, να αρνούμαστε την ύπαρξη του ή να παρευόμαστε να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, α, φωσικά, να εξηγήσουμε λογικά κάποια πράγματα, αλλά ε, αυτό τώρα ε, το, να, α, το να αρνούμαστε είναι από το πολεμάμε <σκοίλιο> Έτσι ή να προσπαθούμε να, να μην το νιώσουμε <σκοίλιο> δεν νομίζω. <σκοίλιο> Εντάξει, ο έργος μας που ε, τα απογοητεύει, ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι μέσα στο ζώδιο που μας κάνει, άνθρωποι. Έτσι, είναι μέσα, στον, ε, λιωσύ, είναι μέσα στον πολιτισμό μας. Ε, και δεν ξέρω αν υπήρχε κανένας πολιτισμός, πόλους, ε, Αντιαρωτικό να το πω, τσι, ανέραστος πολιτισμός αλλά καλά σίγουρα υπάρχουν πολλές θεωρίες και φιλοσοφίες και τέτοια που αντιερωτικές, ανέραστος τελείως, ξανάέραστος αν θέλετε πίσω το, το ίδιο κάνει ε, αλλά τίποτα <laughs> δεν μπορούν να κάνουν ε, τίποτα μπορεί και αυτό, αλλά ε, όταν έρθει η ώρα του έρωτα... <laughs> Έτσι, θα πάντα κάτι λοιπόν, ο ερώτητος. Mm. Επίσης, περιπτώσει, είπαμε ερωτική. Τώρα ε, θα μου πείτε πώς κόλλησες, στην, πώς θα κατάφερες και κόλλησες την ερωτική και η σημερινή διάθεση με αποχαιρετιστήρια εκπομπή. Ε, εντάξει, μπορούν και να έχετε και, και δίκλωμα, εντάξει, και λίγοι είναι οι έρωτες που έχουν καταλήξει σε αποχαιρετισμού, να το πω έτσι, ε, ενίοτε και δακρύβραχτούς, να το πω έτσι. Όχι, εντάξει, ε, δεν θα βάλουμε τα κλάματα, φιλιακρότες. Ε, Εντάξει, συγκινημένος, ναι, σαφώς και με συγκινημένος, γιατί δηλαδή δεν περίμενα ε, κάποια να περίμενα, θα βρισκόμουν με ε, ραδιοφωνική εκπομπή. Έτσι. Ε, ήταν κάτι που, που ήρθε από mm. μόνοι του, φυσικά ήταν κάτι που ήταν πολύ ενδιαφέρον και δεν περίμενα και εγώ ότι ε, θα γνώριζα τόσο κόσμο, τόσους έκανα τόσους καλούς φίλους, που ελπίζω να συνεχίσω κάτι να τους um, προσφέρω και ε, πάθη περίπτωση ήταν ε, μια πολύ όμορφη ε, περίοδος. Δεν στέκουμε τόσο στενικά το γιατί αναγκάστηκα και εδώ στις δυσκολίες, σαφώς όλα αυτά υπάρχουν και σαφαστά. Εγώ στέκουμε στα όμορφα, στα, στα ωραία, ωραία στιγμές που πέρασε, εδώ πέρα, στο μικρόφωνο, ε, στα σχόλια, στο chat ε, και στο Facebook. Ε, κατόπιν ε, στα διάφορα που, που γράφουμε. Βέβαια εντάξει, όπως είπα κάνω και την αυτοκριτική μου θα να λύω και τους λόγους και ένας λόγος που το έχουν επισημάνει και άλλοι δεν, ε, δεν είναι το... Ε, δεν είναι κρυφό να το πω έτσι και τους λοιπόν, που ενδιαφέρονται για την εκπομπή και τους το, το έχουν επισημάνει το θέμα τα κοινωνικά. Ε, όπως λέμε δίκτυα ε, το λέω ότι δεν το κυνηγώ ο, στα κοινωνικά δίκτυα όπως ε, θα, όπως κάναλι για να κυνηγήσω και, και απίχυση και κραμματικότητα και, και να ενδεχομένω ό,τι και να σημαίνει αυτό ε, δεν είναι αυτό να αφού εντάξει και χρονική περισσότερο που μπορούμε να ασχολούμαι ε, όλη μέρα με τα κοινωνικά ε, και ξέρετε αν δεν είσαι σε ένα χώρο μες επαγγελματίες όχι με επαγγελματίες αλλά με επαγγελματίες που να ε, είσαι και μέσα στα πράγματα του, του βιβλίου που να ε, διαφημίσεις στο κοινωνικό δίκτυο ε, δεν είναι εύκολο ακόμη και αυτό θέλει θα θέλει πλέον προετοιμασία για να, για να το κάνεις δεν είναι και όσοι με παρακολουθείτε και μέσω facebook και λοιπά και στο facebook γιατί είναι εκπομπή του το, το είχα και κάποια Πραγματα το οποίο δυστυχώς δεν τα βρήκα αλλού, δεν κυνηγάω στο facebook ούτε τα, τα like ούτε να τρέχω να κάνω ε, την προφαλόγω όπου βριθώ και προσταθώ την επομένου και το και, και στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι είμαι διακριτικός, δεν βγαίνω πάγια να τυπο έτσι, πείτε δεν θα πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα marketing. Ναι προώθηση στις εκπομπές και τελευταία, θα, θα το έβλεπα ή θα το εξέλεσαν ε, σε πολιτική του σταθμού, να το, να το πω έτσι. Αν είχαμε μια τέτοια πολιτική ε, στο σταθμό και πώς είπαμε ότι πρέπει όλοι να κάνουμε σε εκπομπές σε λίγες στο Facebook για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι, αν ε, ε, κάτι αντίστοιχο, κάτι πιο οργανωμένο, ναι, αλλά μόνος να βγαίνω α, λέω, παιδιά, σε όλα τα φόρου που είμαι αυτό, παιδιά, ακούσατε και το εξελίπτυο, ακούσατε και, yeah. <κλειά> δεν είναι, δεν είμαι, δεν είμαι άνθρωπο, <laughs> τέτοιος να το πω έτσι, ούτε είπαμε, έχω πει το χαλόμπο στο κοινή, των κοινωνικών δικτύων και στο αυτό, Εξε... αρχίζει και εξεφεύγει, εξεφεύγεις από αυτό που κάνει. θα εξεφεύγω πολύ από αυτό που θέλω ε, να κάνω στο εξελίπτυο, με αυτό που θα έκανα τελικά, μετά <κλειά> λοιπόν, θα πηγαίναμε, όπως είπαμε, και σε πιασάρικα θέματα, σε πιασάρικη μουσική, ε, δεν θα το... Ε, δεν θα το έκανα να καλύσει περισσότερο και το φίλο μας τον Γιώργο που έχει δει και μα ακούει ε, τους ε, λίγους που έχω να γνωρίσω και διαζώσεις ε, με πάση περιπτώσει ε, αυτό είναι και με τα κοινωνικά δίκτυα ναι, ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. αλλά ε, δεν, ε, δεν ξεκίνησα την εκπομπή. Ε, απαραίτητα, απαραίτητα, ναι, δεν διαφωνώ δεν καθόλου. Δεν είναι απαραίτητα δυστυχώ τα κοινωνικά δίκτυα, η πρόθεση των κοινωνικών δικτύων της όποιας δημιουργίας μας, mm. αλλά εντάξει δεν είναι κάτι κατα... που μπορώ ή έχω την εμπειρία, έτσι, γιατί θα θέλουν τον τρόπο τους να το κάνω ε, μέσα με το εξήνι και θα, θα βγει φτηνιάρι, ε, να το πετυχαίνει λίγο έτσι. Δεν, δεν ξέρω ε, ε, ποιος ο σωστός τρόπος είναι. τον εμπολόγο υπάρχουν άνθρωποι που είναι η δουλειά του Αυτό και εμπειροί άνθρωποι που ε, τα λαμβάνουν αυτά τα πράγματα. Είναι πάση περιπτώσει να... Ε, να μην ακούσουμε τραγουδάκι τώρα. και ακούσαμε τη Μαρία Κάλα στο χριστιαρία Καρονόμε και σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος του τελευταίου νού εννοώ και εντάξει ξέρω αν είσαι αστυνομικού εντάξει, τελογουρημένος είμαι τι να πω, βγέμαι ευγνώμων για εσάς, για για τον κόσμο του Jesse Kevin, για του βίλου παραγωγού, για όλου εσά που έχουν ρίξει, του ακροατέ που με άκουσαν, με στήριξαν για πάρα πολλά. Αυτή την είμαι που αυτό το δύο ώρα τη Κυριακή πια δεν θα είμαστε μαζί. Όχι ότι δυστυχώ. Πολλά πράγματα θα το γεμίσουν, είναι η αλήθεια. Αλλά ας, ας, ε, ας δώσουμε τώρα και τον μάλλον για το ε, μέλλον. Για λίγο αισιοδοξία, δώσουμε λίγο τώρα αισιοδοξία για το μέλλον. Γιατί, ε, εντάξει, όπω είπα και στην αρχή, ε, πιστεύω ότι κάποιο που έχει κάτι να το πει. Ε, θα το πει και να ξέρεις, μην ακούσει κανένας. Απλώς το, το μέσο, όπως είπα, θα, μέσο, θα το, αλλάξουμε μέσο. Δεν θα πάω σε άλλα διάφορα όχι, δεν είναι αυτό. Ε, θα αλλάξουμε το μέσο, δηλαδή βλέπω ότι δεν μπορώ να στηρίξω πια το, μια ζωντανή ε, ραδιοφωνική πομπή. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω κάποια, πολλά πράγματα, να, να τα μοιράζουν σας με το κοινό του Xlibris. Ε, Όσο παρακολουθείτε τη σελίδα στο facebook θα ενημερωθείτε και, ε, και από εκεί προς το πάνω να σα πω, δεν είναι μυστικό. Σκέφτομαι, το έχω συζητήσει και με άλλους φίλους κλπ. Σκέφτομαι να κάνω, για αρχή τουλάχιστον, ε, κάτι σε μορφή αυτό που λέμε podcast. Στην ουσία μια ηχογράφηση, πως είναι η εκπομπή, στην έχουμε τώρα, αλλά <χει> και αυτό παρακινήθηκε γιατί βλέπω ότι περισσότερη περισσότεροι με ακούνε. Το οποίο εντάξει, είναι πολύ πιο. Ε, να το υπηρετήσω πιο εύκολα με την έννοια ότι θα είναι πιο ευέλικτο σε σχήμα. Δεν θα είναι ε, αυστηρά, ας πούμε, αυτό το ε, δύο ρο τη εκπομπή. Θα είναι όσο γίνεται κάθε φορά. Έχω κάτι να πω για ένα τέταρτο, θα είναι για ένα τέταρτο. Έχω κάτι να πω για 3 ώρε, θα είναι για 3 ώρε. Δεν νομίζω <laughs> να φτάσουμε εκεί. Έτσι. Όχι, δεν έχω κάνει και τρει ώρε εκπομπέ, αλλά τέλο πάντων. Ε, και θα είναι λίγο πιο, πιο σύνδετο. Μπορεί να είναι και κάτι μόνο θεματικό. Έτσι, να είναι κάτι που θα παρουσιάζω μόνο ένα βιβλίο ή ε, κάτι που θα έχω μόνο ένα. Καλεσμένο, ή είχε κάτι που θα το κάνω παρά με κάποιου άλλου. Βέβαια και εδώ στο Μίζο και Heaven, ποτέ δεν μιλάω, κάνει να αλλάξουν τα, τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, οι δικέ μου, ε, μου δυνατότητε να αλλάξουν και να επανέλθω πάλι με το εξλήμπιο όπω το έχετε γνωρίσει και το αγαπάτε, έτσι. Ε, μα, μακάρι δεν μην κλείνουμε καμία πόρτα. Τώρα για καμιά έκτακτη εκπομπή που έκανε εδώ πέρα, θα το πολύ. Φόσα βέβαια υπάρχουν χρόνες και θέλουν και οι συντελέσεις που θα θέλαμε καμία εκτακτή εκπομπή ε, θα δούμε τι ακριβώς θα, θα είναι. Ε, εντάξει, ε, είμαστε ανοιχτοί προς το παρόν. Ε, αυτά σκέφτομαι. Παρακολουθήστε, συνεχίστε να παρακολουθείτε τη σελίδα στο facebook οσίστη ή όσοι με έχετε στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και εδώ μέσω του Music Heaven αν καταλήξω σε κάτι το οποίο ε, είναι που μπορεί να ενδιαφέρει εσά τους ακροτές ένα σημείωμα ένα, ένα μήνυμα θα το στείλω προς ότι δεν θα χαθούμε και όπως είπα η μεγάλη μου αποείδευση ο προσωπική είναι ότι δεν καταφέρνω να είμαι παρόνοτε ως ακροατής τον τελευταίο καιρό και το οποίο εντάξει, έχει βαρύνει πολύ στη συνείδησή μου να το πω, ε, να το πω έτσι Ευελπιστώ ότι θα είμαι και ε, αν καταφέρω το ένα μπορεί να καταφέρω και το, και το άλλο. Ε, δεν είναι και το θέμα. Ε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ε, Αναμένεται τις ε, ε, ανακοινώσει για, ε, ε, για το νέο μέσο, θα το πω έτσι, το οποίο θα καλύψει που θα ξαναντισυμεντηθούμε, ε, να είμαστε σε επαφή. Θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπινός δυνατό, <laughs> έτσι, ε, στην που μπορώ και προλαβαίνω πλέον, να, να είμαι μαζί σας, να μην απομακρυνθώ πάρα πολύ. Ε, και ε, σίγουρα είπαμε θα σας κρατάω το λιγότερο ενήμερους για... Για ό,τι γίνεται και όλε τις δραστηριότητες μου, χαίρομαι που υπάρχει. Ε, υπάρχουν ε, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κατάφερα σε αυτά τα χρόνια να, ε, να βρω 5-10-10, δεν ξέρω πώ μπορεί να είναι, ανθρώπους εδώ μέσα που επηρεάστηκαν, που διάβασαν έστω και που δεν το ήξεραν, που έμαθαν πέντε πράγματα. Είναι, είναι τεράστιο το καιρό, πιστέψτε μου, και είναι ίσω από αυτό που προσωπικά με γεμίζουν περισσότερο σαν άνθρωπο, να η μετάδοση τη το να μεταδεί αυτό που ξέρει κάποιον άλλο, είναι από αυτό που ε, προσωπικά με γεμίζουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ε, Καλλιεντάμω να πω στο σε ό,τι καινούριο να κάνω με το εξιλίμπρις. Και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Στο Music Heaven, στους συμπαραγωγούς, τους φίλους, τους ακροατές του Music Heaven, ε, πέρασαμε πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Ε, με τα μου πρέπει να σας αποχαιρετήσω για... Ε, σαν εξήμπρες τουλάχιστον, πρέπει να σου αποχαιρετήσω για τελευταία φορά και πάμε στο τελευταίο μας ε, κομμάτι. Ε, <coughs> θα ακούσουμε την Ταργατούρνου να είναι στο, θα είναι μια κλασική σύνθεση. Πάμε, θυμάστε την εκπομπή που είχαμε κάνει με τις κυρίες, με τη Σοπράνο που ασχολούνται με άλλα, θα την ακούσουμε. Θα μια κλασική σύνθεση από την οποία δεν έχει σκύκη, το ο Μύρο Κάρο. Ναι. Είστε καλά. Καλή εβδομάδα και ελπίζω να τα πούμε ε, ξανά σύντομα. Γεια σα.